Περιτου εχθού στόλου γενικώ. Θάλασσα λουλακιά που σε καμουτσικιάζουν οι βορεινές σπηλιάδες Έρε θάλασσα μυστήρια και πλούσια με τις σιωπές σου και με τις αματαντζίδικες νύχτες σου Έρε θάλασσα γυναικήσα που γλυκαίνεσαι στις μπουνάτσες σου και ανταριάζεις στις τρικημίες σου Κάνε αδερφούλα μου να έρθουνε τα θεριά τα Αμερικάνικα και είναι σιπαποράρες οι, παποράρες, οι να ανασάνει το Πασαλιμάνι και πάσο περέα. καθώσον και πήξαμε στο Κεσάτι και δεν σταυρώνουμε μήτε κοσαράκι τρίπιο έτσι που μαζοχτήκαμε όλοι εξύπνη και δεν γίνεται να γελάσει ο ένας τον άλλον και να κονομήσει». Κάθεται από εδώ μεριά ο σταμάτης και από εκεί μεριά η τούλα και κλαίνε τη μοίρα τους. Μουσική Απάνω τσαρκάρει τη βάρδιά του ένας μυστήριος ήλιος γιωμάτος συνάχια και φλιβερή χειμωνιάτικη εμφάνω. Κάνουμε τσάρκες οι καλό με τους πιτσιρίδες τους καβάλας ψεύτηκα τα υποδήλατα, μουργέλα και νύστα και τσιγάρο χύμα Να πέφτεις δηλαδή στο φιλοσοφικό Και να καθαριέσαι την ώρα που γεννήθηκες και τούτο το ντουνιά ήσα ίσα να τραβήξει το διαολός. Το μιχτέ χτες ανάσες και βρυσικές πάμε να χίλια παγωμένα στις γονέ. κι είναι θάνατος αργός του πεζοδρόμιου ο νόμος ο σκληρός Πληρωμένες αγκαλιές, ιστορίες τραγικές γράφονται με στις στο φτώχο τονέ. Το Ανομβρία και στέγνα πέντε μίλια γύρω σου Μήτε που βλέπεις τίποτες μέσα στο αύριο Κάνα δυο θλιβερές τυράνε τι φωτογραφίες στα κενηματόγραφα Κάνα δυο βαργί τσαρκάρνουνε να ποτιστούν ελιακάδα ανούσια Και δεν υπάρχει αδερφάκι μου μήτε μια φούντα να την ανάψει και να κάνει κεφάλι Λόγω που και τούτη δω η τούλα να πούμε έχει πέσει στο άχρηστο Και δεν κονομάει φράγκο Καθώς ο τώρα πια την εγνωρίζει όλος ο Περαίας και σου λέει Πάει αυτή γέμιση καρένα της αχιβαδόστριδο και πάμε για φρέσκε. Περάνει και ο έμπορας, γυαλισμένο παπούτσι, λαδομένο μαλλί και ρίχνει τι ματιέ σου στην πελατεία του. Ποιο είναι για κανένα χασισάκι, για κανένα πρεζάκι λαφρό, ποιο χαρμάνια και χρειάζεται ενίσχυση. Ο έμπορας περνάει και δεν μιλάει. Μόνο βλεφαριάζει τον κόσμο και ξέρει την πελατεία του. Και η φτιάξη γίνεται έτσι. Οταν μπουκάρο τότε και τον αργή λε και μετά φύλο καρδιά μου τραβώ το χελιγόνο. Και μετά φύλο καρδιά μου τραβώ το χελιγόνο. Όταν που στο και τον αργυλεταφονό. Το δρακάρι στο κόντραο και το πασάρι με τρόπο το παραδάκι. Το χειπιάζει ο έμπορας και ρίζνει μια κουβέντα. Το έχω αφήσει στην μπλάκα να πούμε έξω Από του τσαλαπετινού το μαγαζί Αφήνει τον λοιπόν ο πελάτη να περάσει Το πονηρό τέταρτο Μετά σηκώνεται και πάει στο τσαλαπετινού το μαγαζί Και ανασηκώνει την μπλάκα που ξέρει Από το πεζοδρόμιο Ούτε κι Να το ξαναπατήσει Κατά Μου σύμπτωση Σωθήκε το Βρίσκει το πράμα και κάνει τη βολή του. Καθώς ο και το τσιμπίζουνε τα τζίνια των έμπορα, δεν του βρίσκουνε πάνω του τίποτα και του βγάζουνε καθαρό. Μητε για καφέ δεν έχει ο σταμάτης από δω μεριά και η τουλά από εκεί μεριά Αφού κι έτσι θα έχει κανονίσει στο ναυαρχείο και δε φαίνεται στον ορίζοντα να έρχεται το στόλος. Και σα ρωτάω Τι τάχουνε τόσα καράβια αδερφάκη και τα αφήνουνε να ακαίνε του κόσμου το καύσιμο και να λωνίζουνε τζάμπα τις θάλασσες Γιατί δεν τα φέρνουνε να ταράξουνε αρόδο στο φάλιρο και να κονομηθεί ο κοσμάκης Καθόλου εντάξει δεν είναι το ναυαρχείο να ξέρει. Και καθόλου δεν λογαριάζει πως θα άλλος που δουλεύει διερμηνέας Και βολεύεται από κατασκευή Το, το στα άματις είναι επάγγελμα διερμηνέας Να εξηγηθούμε πως είναι τούτη δουλειά Πρώτο δε χρειάζεται να ξέρει καλά το εγγλέζικο. Στο τσατραπάτρα τα καταφέρνει. Βγαίνουν δηλαδή τα παιδάκια οι Αμερικάνοι με τη βενζινά κάτω, ο. Πέφτει κοντά του στο γελαστό, χαλό τζο. Στου 10 Αμερικάνου οι έξι λέγονται τζο. Κόβει και φάτσε. Άμα δει τίποτα νοικοκυρήσικε μάπες, κοιτάς μπορεί να του φά τη μηχανή. Καλό και προχώρα. Δεν μπορεί, πα για φρέσκο. Μέσο λοιπόν χαλό τζο κάνει χαλό και ο τζο καθώς ε, ξενάγει, σου λέει πέσαμε σε ανθρώπους δικούς μας. Λες εσύ like drinks που πά να πει γουστάρεις μπύρα και δεν υπάρχει αδερφάκι ναύτης Αμερικάνος που να μην τα γουστάρει τα ποτήρια του. Λέει αυτός sure που θα πει Αμέ good drink λες εσύ, καλό ποτό να πούμε και το τραβά στο κατάστημα. Το κατάστημα τώρα σε ξέρει και δουλεύει λαμό για μαζί σου Πρώτο σου ρίχνει 20% από όσα φάει ο πελάτης εκεί μέσα Πρώτη δουλειά του ρίχνει πέντε καθαρές Η Τζόνα Ξέρεις γουστάβνε τη γυναίκα στεγνή και αποβουτυρωμένη Δεν θέλουν εξήγεια και πάχυτα Καθώς ο κάνουν δίαιτα και τη βγάζουν με στέκια και με πάει Πέφτουν λοιπόν οι καθαρές σάλτουν ντας, πάμε να το χωρέψουμε, του κολλάνε του τζο πάνω στο χωρό και όλο του ζητάνε να πιούν Έτσι και έχει πελαγεί σαν χαρμανίκια του παιδί, λέει τον ναι και έρχεται η μπουκάλα. Η μπουκάλα είναι δύο φτιάξες. Μάπα, ξυδόκλασο, Οκτώ δραχμές αγορά 330 το περνουάρ, 330 πούλιση το μπουκάλι ή την αχαία των 22 Του την πασάρουν για good champany και του γράφουν πεντακόσα. Και άμα ο Τζο δείξει καλή διαγωγή και κάνει στάρκα στην πασαρέλα για κορόιδο ματσομένο του σερβίρουνε γαλλικά. όπερ δηλαδή ελληνικά, αλλά σε μπουκάλι γαλλικό. Πομερί, μουγκρενό, δευκλικό, που το το ανοίγουν εκείνη την ώρα μπροστά του και πολύ εφραίνεται να ακούει το παραμύθι 7 κατοστάρικα και να πέφτουνε άμα τη εμφανίσει η μπουκάλλα. Καθώς ο αργότερα μας σουρώσει, δεν του ξεκολά στα λεφτά μήτε με με ματσακόνη η Λέχρο τώρα πίνει και ενθουσιάζεται και νοτεύεται στο δίθεν και όλο σηκώνεται να το χορέψει και έτσι και σηκωθεί πάει τον καρσόνι και αδειάζει τη μπουκάλα στη σαμπανιέρα με τον πάγο, πρώτον να διάσει γρήγορα και να έρθει φρέσκια και δεύτερον να αντέξει γυναίκα και να μην σανιδώσει με το ξηδόκρασο Ξυλώνεται ο Τζο τα δολαριάκια του πιάστα και αματάχει του λέει μικρά περί συνέχεια πάμε ο τέλ, να του πάει, τα και παίρνει μαζί της και μια μπουκάλα ακόμη, διότι καθώς δήλωνε κάνει drink love, έρωτα με ποιοτή Όπερ έτσι και ξυλωθεί τρία χιλιάρικα είχε 600 δραχτές ο Διερμηναίας, 600 ζυγκόμενα μπουτάκια με ποσοστό και 1.800 το κατάστημα. Ωραία δουλειά άμα κονομήσεις πέντε τζο την ημέρα. Γέμισες λεφτά και είσαι κύριο. Οι τζόδες όμως δεν ετάρουνε με τα τέτοια. Πρώτο είναι μάγκες όλοι. Καθώς ο ναμα έρχεσαι από μεγάλη πολιτεία, δεν γέννει τα αδερφάκια μου, θα σε ξύπνο. Θα μου πει πώς τα τρώνε έτσι κοροϊδίστηκα. Πρώτο διότι είναι ναύτες και δεν γέννεται, ο ναύτη έλει τη στεριά του να στεριώσει. Δεύτερο διότι δεν τον ενιάζει από μάσα και από φούμα, είναι πλέντι στο καράβι και να μην τάχει θα βρει τρόπο. Τρίτο διότι είναι Αμερικάνος. Και οι Αμερικάνοι νοιάζονται τι θα γίνει σήμερα και δεν δίνουν ένα παράπερι το αύριο. Έτσι είναι να πούμε φτιάξει. φτιάξη του Τέταρτο ε, Φραμπαλάς πέφτει στη μέση Γλιτώνεις από το κουστάρι που σου κάνει σοροπά τα καμώματα Στο ξύπνιο το Τζότο λοιπόν Πέφτει ο Διερμηνέας για την άλλη φτιάξη του τη μεγάλη Ρε Τζό να πούμε Τάφαγες και έμεινες χαρτί καθαρό Αλλά να πούμε τώρα Στην καντίνα του καραβιού δεν έχει πράγμα Σιούρ έχει Κι αφού έχει δε βγάζεις Εξκιούζ Άκου εξκιούς <laughs> Πόσο το πουλάνε το τσιγάρ Αμερικάνικου στην Καντίνα Πέντε σέντσια. Ένα δολάριο 20 είκοσι πακέτα Στα πλερώνω δολάρια τρία 90 δραχμές Και τα πουλάω 200. Και υπάρχει και τζάμς Και σόβρακα και φανελάκια Και πουκάμισα και παντελόνια Μπλουτζίνς και πιωτά Και οτι βάζει ο νους σου «Βγάλε το λοιπόν εσύ Τζο και πληρώνεσαι το ένα άλλα δύο και κονομάς και κάνω κι εγώ την κουμπάνια μου». <Κι> «Άμα είναι ξύπνιος ο Τζο, ψήνει τον καντινιέρι. Μου δίνεις ποσότητα να πούμε και να φας τα διπλά». Ο καντινιέδης να πούμε μικρός, όχι ο αξιωματικός, έχει τώρα 20-30 τζόδες που κάνει μαζί τους δουλειές στα λιμάνια. Του βολεύει λοιπόν, και το πράμα γίνεται σκηταλοδρομία. Καντίνα, τζο, διερμηνέας, ελεύθερο εμπόριο. Και η επιμελητεία ούτε σκοτίζεται αν θα φύγουνε 5.000 πακέτα παραπάνω, κάτι τρεις στα και εφόσον δηλαδή πληρωθήκαν. Έτσι καπνίζει λαθρέο πολμόλο αριστοκράτης. Κονόμιτρελό τρελό άμα πέσει ο στόλο, και ο σταμάτης από εδώ μεριά και η τούλα από εκεί μεριά. Γερμηνεας ο ένα και κορίτσι νέοι βιγκέρλοι άλλοι. Καλά παιδάκια οι τζόδε την παίρνουνε, την κερνάνε, καμιά φορά τις δίνουνε και καμιά σφαλιά άμα φερθεί πολύ αλανιάριγα, αλλά τα πράσινα πέφτουνε και πέφτουνε καλά. Μέχρι δηλαδή που ο που να και να ξαναφουντάρει ο εκτοστόλο, να έχουν σπίτι δικό του με κότε στην αυλή. Έλα όμως που τούτος δω σταμάτης τα παίζει Κακιά πληγή αδερφάκι ο Τζόγος Πέφτει στην άλλη κατηγορία στα παιδιά της τράπουλας Και εδώ δε σηκώνει αστεία Σου γελάνε θα πεις καφεδάκι γιατρέ Σε στείμνες στο γελαστό και δεν περνάνε πέντε ώρες Ξεκινάς για φρέσκα Διότι το χρήμα βεβαίως κυκλοφορεί θα μου πεις Αλλά ξέρει ή θα πει να τα παίρνει στο έξπνο Και να τα χάνεις στο κοροϊδηλίκι Όλοι οι έτσι τα τρώνε και στεγνώνουνε. Πριν γεμίσουνε τα καράδια που σαλπάδουνε μπουράσκα Άμα είναι να ξανάρθει ο έκτος στόλος Ο Σταμάτης έχει τον άνθρωπό του Ο κ. Αργύρης, που γουργουρίζει τον αργελέ του Στο μέσα μέρος του καφενέτα Ριστίδη. Πάει το λοιπόν ο Σταμάτης Καλημέρα σας κ. Αργύρη. Κάτσε και πάρε καφέ, μάλιστα Όλα τα ξέρει ο πια καράβια θα έρθουνε Πότε θα έρθουνε Πόσοι θα αυγούνε Λες και έχει αδερφάκι δεύτερο γραφείο στην κουζίνα του Λέει τώρα ο Σταμάτης Θα χρειαστώ τίπο μπαμπάκος μπαμπακόσπορο Μάλιστα πόσα Να πούμε 200 δολάρια Ο κυραργύρης βγάζει στο αμίλη του. Πιάστα Και ο Σταμάτης Το ξέρει να πούμε ότι χρεώθηκε 500 Να τα φάει δεν γίνεται Διότι ο κυραργύρης έξω που είναι βαρύ και παλιό μάγκα, διαθέτει και του ανθρώπου του στο ταράφι και δεν καθαρίζει στο εύκολο σταμάτη. Ματσώνεται λοιπόν ο Διερμηνέα και αμολιέται. Πασαλιμάνι. Οι λαγονίκε του κυριαρχείρι τραβάνε τι τσάρκε του και παίρνει σημειώσει να σου φτιάξουνε φάκελο. Τόσα δουλεύει ο σταμάτη, τόσα βαγγέλη, τόσα ο κλέαρχο. Κεφάλαιο θα μου πείσει ο Αργήρη και προασπίζει τα συμφέροντά του. Βεβαίω, κόβουνε τσάρκε και τα ανεξάρτητα κορίτσια. Που δεν δουλεύουνε σε καμπαρέ και δεν έχουνε προστάτη Αυτές το πολύ μπορεί να κανα μαντράχαλο αράπι που ψωφάει για άσπρη γυναίκα Και που δεν μπορεί να την έχει στον τόπο του Τώρα πως την πατήσανε Σταμάτης και Αργύρης και όλη η κομπανία Είναι μια ιστορία που τη λέμε να γελάσουμε Και να σπάσουμε καλαμπούρι. Ήρθω εκ των στόλων, γκρανγκρουν, ρίξαν τις χοντρές άγκουλες στα γαράβια, ξεράσανε χαρμανιασμένα ναυτάκια να οι μπενζίνες, κάνανε βόλτες με τα Γκλόμπ, τα Σορ Πατρόλ, ανεδίκανε να δούνε την Ακρόπολη κάτι αγαθή με γυαλιά και μεγαλώνια ειδικότητας και ξεμείναν στον Περαία τα ρετάλια να το γλεντήσουν. Που σταμάτησε τη βιόλα του. Έφαγε ένα καλόνε, τον μπουκάρισε στον Τζον Μπουλ και έφυγε να πάει να ανανεώσει τη συνδρομή του. Πέφτει σε ένα δεύτερο καλύτερο, τον έκανε πάσα συντούλα με εντολές περί περιποίηση και ελαφρύ αίσθημα να τον κρατήσουν για πάρτι του, διότι ο μάκα έδειχνε καλό μάτσο. Κάνει τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο και καθαρίζει αδερφάκι δολάρια πεντακόσια από πρωί μέχρι νιά το βράδυ. Μεγάλη καλάδα και είπε στόπ σήμερον Να δούμε και τι γίνεται με την ντούλα Διότι πολλά είναι τα λεφτά και μικρά ακόμα δεν έφερε ρεπόρτο. πόρτο Κι δά που πάγαινε λοιπόν να ρεμίζαρι, Να σου και κατέβαινε μπροστά του ένα τζο μυστήριος Με μια άδεια μπουκάλα Τζόνι Βόλκερ στο χέρι Και με σκαμπάνευασμα στο πεζοδρόμιο. «Χαλό Τζο» το βιολίτο Σαμάτης καλόβολος φαινόταν ο Τζο με λαχρινό αγόρι Αμερικάνους από εκείνους που του πήραν Ιταλιάνοι και ξεμείνανε τέκνα της μεγάλης συμπολιτείας Ο σταμάτη, ευγενής παιδί τον παίρνει και του δίνει ένα καφέ πικρό να ξενερώσει Ήπια τον καφέ ο κουτός σαμποστήθηκε στήθηκε στα ποδάρια του γέλασε και άρχισε να διηγέται πως την έπαθη Μάλιστα βγήκε με σημεράκι και είχε χίλια τάλαρα, thousand box. Τώρα δεν είχε μήτες σέντσι. Ακούει τα χίλια τάλαρα ο Σαμάτης τρελαίνεται. Πώ μου ξέφυγε μενά αυτό, και του τη ρίχνει ξόφαλτσα, πώ δηλαδή χίλια τάλαρα. Πάνω στη σούρα του το λοιπόν ξερνάει κουβέντες ο Ζωτζό. Μέσα στο ίδιο καράβι, μάλιστα είναι καντινιέρι στα αδερφάκια. Μάλιστα. Όπερ δηλαδή, αύριο θα βγάλει μια μπεζίνα πράμα και θα οικονομήσει τα διπλά. Διότι δεν είναι κανάς τζοχορόιδο αυτός Την έχει κάνει τη δουλειά και στη Νάπολη Και στον Περούντι και στη Μαρσίγια Παντού Δίνουνε δηλαδή κάτι και σαν παιδιά τη μάλιστα Και κάνουνε μεγάλες φτιάξεις Αμάνα αδερφάκι μου Τι λαχείο είσαι εσύ Σκέφτηκε ο Σταμάτης Και γίνανε πια αδερφοποιητοί με τον Τζο Μέχρι που τον πήγε και τον κέρασε στο καμπαρέ κι αφού ο αδερφός του ήταν πια, του την έριξε και στο απόξω Ρε Τζο <συζο> <Ρε συζο. Ρε συζο> Εγώ να πούμε θα τα αγοράσω όσα φέρεις αύριο Of course, έκανε ο Τζο Εδώ τώρα βρήκαμε άνθρωπο δικό μας, τους ξένους θα τρέχουμε του το είχε δηλαδή συμβουλέψει και τα αδερφάκη του, καντινιέρης Από το να τρέχεις εδώ και εκεί Καλύτερα να έχεις ένα δικό σου και να τα δίνεις κοψοχρονιά έστω και φτηνότερα Τέσσερις το πρωί θα ήταν που βάρεσο σταμάτησε η πόρτα του κ. Αργύρη Βγήκε με τα σόβραγκα ο γερόμαγκας Τον έμπασε μέσα και κουβεντιάσανε Ολόκληρη μπερζίνα με πράμα Σόπα Ωραία πού ο κανεί το σχέδιό του να ρίξει το σταμάτη. Τι. Συνεταίρο θα τον εβάλει. Του λέει λοιπόν. Έχεις 2.000 δολάρια δικά σου και παίρνω τη δουλειά πάνω. Φίμω σου σταματη Γιατί. Εγώ σου να κόξω. αυτη Αυτή δουλειά είναι 400-500 μεγάλα. Τα βρίσκεις. Όχι. Άμα τα βρίσκεις πάγαινε και βρέστα. τα. Παρά να τα χάσεις καλύτερα 60 και σίγουρα. Θα μου δώσεις 75. Συμφωνήσανες τα 70 κάνει το σχέδιο τώρα ο Αργύρης? Μπερζίν Αμερικάνικη να διπλαρώσει και να ξεφορτώσει δεν γίνεται, θα μας βερκόσουν. «Άκου τι θα του πεις. Θα πάρει δύο βάρκες πλερωμένες, έτσι. Οι βάρκες φορτωμένες θα τραβήξουνε κατά βάρκηζα μεριά, έτσι. Ανάμεσα βουλιαγμένη και βάρκιζα θα έχουν αράξει τα παιδιά μου εμένα με ένα φορτηγό, έτσι». Ξεμπουκάρουμε το πράγμα από τις βάρκες, το φορτώνουμε στα αυτοκίνητο έτσι. Πληρώνουμε τον Τζο επί τόπου και δεν ξέρει και αυτός ποιοι είμαστε. Έτσι και οι βάρκες έτσι και ζοριστούνε και μιλήσουνε. Έπεσε σε συλλογή ο Αργύρης. Εντάξει να τις βρει μόνο του. Ο Τζο, ναι αμέ, ξέρει να μιλήσει. Ο άνθρωπος που πουλάει ένα παπόρι πράγματα βολεύει. Χασμουρίθηκε κιόλα ο κ. Αργίδη, τέλειωσε βλέπει το συμβούλιο και εξηγήθηκε επίλογο. Να έρθει στι 11 από το καφενείο να σου δώσω και 10.000 δολάρια. Και αν μα ζητήσει παραπάνω, να το ρίξει, ρε, τι έξυπνοι είμαστε. Ο Σταμάτη πήγε για τούφες και δεν έκλεισε μάτι Έλειπε βλέπει η Τούλα, άστα. Πάει πω στον καφενέ το πρωί, χτίζει την τσέπη του με τι 10.000 δολάρια, τη στείνει και κατά τι να σου οτζό. Χαλό, χαλό Στο Αμερικάνικο που θέλει επιδιόρθωση Του ρίχνει περί βάρκες ο Και ξυνίζει τα μούτρα του Αμερικανάκη Πού να βρει βάρκε μόνος του Ύστερα το μελετάει το πράγμα Οκ okay, και αμολιέται Στι τρεις ξαναγύρισε και βάλανε κάτω Το χάρτη της Αττικής Βρήκε στα μπότ Yes, sir Εδώ θα ταμώσουμε και να έχει πέσει και σκοταδάκι Understand Yes Ατσίδα η αδερφούλη μου. Μπράβο, και έχει και πολύ ψωμί δουλειά. Όλα ρολόι. Χωρίσανε, πήρε την αναφορά του αργύριο ο λεφτά, έδωσε εντολή να αλλάξουν και αριθμό στο φορτηγό την ώρα που θα φορτώνανε να μην έχει πιαστήρια ο Αμερικάνο, και περιμένανε όλοι πια να έρθει η μεγάλη ώρα. Ο Σταμάτης καβάλισε το φορτηγό Πάμε Αντί και ο Θεό μαζί σας Φύγαν Δέκα τη νύχτα ήτανε που φτάσανε στο καθορισμένο σημείο Οι μάγκες αράξανε Κάνανε δυο παιδιά ότι κοιτάνε το μοτόρ του αυτοκινήτου Να μην ψηλιάζουν την περαστική Κατέβηκε κάτω στη θάλασσα στα σταμάτης με ένα άλλο παιδί του αργύρι Ανάψανε μια φούντα να κάνουνε κεφάλα Είχανε και το φακό στο χέρι Περνάνε δύο ώρε περνάνε τρει, Δεν φαινόταν ο Τζόμι της βάρκης του Ωρεσή μας και δεν κατάλαβε. Κατά τη νύχτα μέσα από το πέλαγος άναψε κι έσβησε μόρσε ένα φωτάκι Νάτος. Δώσανε καλός έχει, σε λίγο φάνηκαν οι βάρκες να λάμμουνε κατά πάνω τους. Ήρθανε το λοιπόν, ακοστάρανε, πήδηξε ο τζογελαστός, αργήσαμε διότι με το κουμπί, Σφυρίξανε κάτω σαπάνω, κατεβήκανε οι κάτωσους απάνω, κατεβήκαν οι Άννη και αρχίσαν να ζαλώνονται τις κάσες και να ζούλα στα Εντάξει, οι κάσες. Σίγκαρετς, μαρμελάδες Ρούχα, μέχρι κρέμες για ξούδισμα Μέχρι ό,τι βάλει ο νους Λέει ο Σταμάτης Στα παιδιά του αργύρι Πάνω από ένα εκατομμύριο πράγμα να δω μέσα λένε και τα παιδιά Ναι για και χαίρονται όλοι Τελειώνει η φόρτωση πληρώνει ο Τζο της Βάρκης Good night, thank you Βγάζει το μάτσο Σταμάτης Και του μετράει Ten thousand dollars νό είναι λίγα Καλά, good, good. Νο no. Στο τέλος δώσανε τα χέρια Ανεβαίνει και ο Τζος στο φορτηγό Φεύγουνε κατά περαία μεριά Στο παλιό φάλιρο ο Τζος σταματάει I go to Athens Μα και πάει να γλεντήσει Γελάει στα παιδιά ο Σταμάτης Να πας μάγκα μου και tomorrow έτσι Yes tomorrow <ΣΣΣΣ> Στη μάντρα περίμενε το φορτηγό Αργύρης Έγινε έγινε. Ξεφορτώνουν τις κάσες, ανοίγουν μια, βγάζουν από μέσα τα κουτιά Κάνουν να δουν τις μαρμελάδες, πού μαρμελάδες άμος άμμος σκέτος, ανοίγουν άλλοι τα ίδια Άμος, χαρτιά, στουπιά, ό,τι θέλεις Τρελαίνονται, τρέχουνε, βρίσκουνε νύχτα, ξημέρωνε δηλαδή τους βαρκάριδες Πού σας φόρτωσε ρε, στο κερατσίνι όχι με μπενζίνα Αμερικάνικη Μεσοπέλαγα Όχι στο Κερατσίνι Τα άφερε με φορτηγό αυτοκίνητο Και μας είπε θα μας δώσει από ένα χιλιάρικο παραπάνω Αλλά να μην βγάλουμε κουβέντα Πώς σας τα έπει, ξέρετε Αμερικάνικα Τι Αμερικάνικα ρε Αυτός μιλάει τα Ρωμαίικα καλύτερα από εμά. Δαγκώθηκε ο Σταμάτης και του ήρθε η φόρηση του Αργύρη Καθώς ο, Δηλαδή την αμφιστήκανε τη φτιάξει ο Τζο δεν ήταν Τζο. Ρωμιός ήταν και την αίσθησε στο έξυπνο. Κάντε τώρα να τον ευρύς εσύ το σκαφάρι. Τέρε μυστήρια θάλασσα με τις μπουνάτσες και τις φουρτούνες σου. Στήλ τον εκείνον τον εκτός τόλων να ρεφάρουμε ελαφρώς από τη μεγάλη ζημιά.